Υπότιτλοι yeah. AUTHORWAVE Oh. Πήγε για δουλειά τώρα, ξεκίνησε. Mm. Και μια απασχόληση του είπα 6 ώρε, 400 ευρώ. Α, ah, ρε, ρεδάκι, ε! Και 1000 ευρώ, 1400. Ωπα, 1000 ευρώ ή 20. Και ξέρει κάτι, Αποστόλη. Δεν ξέρω, μήπω δεν φορολογείστε. Πού καταντήσαμε. Έχω ακούσει του εφοπλιστέ να του φορολογούν. Τι γίνεται. Είμαστε ευχαριστημένοι, αποστολή. Αυτό είναι το θέμα. ευχαριστώ. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ που θα πει. Θα πει και ευχαριστώ μετά από αυτό. Λέω ευχαριστώ στο αφεντικό που δίνει 400 ευρώ. Εκεί καταντήσαμε. Έλα αποστολή. Φοβλακίε ότι η Ελλάδα δεν βοηθάει την Κύπρο που, αδερφ... που είναι αδερφή χώρα. Καλαινέ. Η ομοφοβική Ελλάδα βοηθάει όλε τι αδερφέ. Έτσι, έτσι. Υπήρχε αμφιβολία. Ακούστηκαν φήμε ότι το κοινοβούλιο θα στείλει 30-40 βουλευτέ να πούνε ναι σε όλα για να του βοηθήσουν του ανθρώπου. Δεν σου φορέσει, άκουσα λίγο τώρα πάλι τον Άδωνη, τον άκουσα και χθε. ο άνθρωπο είναι πιομένο, πίνει κάτι. Τι κάνει όταν σηκώνεται το πρωί, δηλαδή, για να καταλάβω. Δεν ξέρω, νομίζω σνυφάρει ομιλίε τουρνάρα. Κάτι τέτοιο. Όμως... Τη και ρίχνει. Ρε φίλε, μπορεί να ρωτήσει, ή εσύ ή κάποιο άλλο, όποιο ακούει τέλο πάντων τον κύριο Άδωνη στην επόμενη συνέντευξη, που θα πει ότι είναι καπιταλισμό, μάλλον τι είναι καπιταλισμό και τι είναι κομμουνισμό. Αυτό που γίνεται τόσο καιρό σε εμά, όταν είμαστε άνεργοι, τόσο καιρό, με επίδοση από δικαστικού κλητήρε από τράπεζες, με τη γυναίκα σου στην ανεργία. Με εσένα στην ανεργία και να έχει πέσει σε κατάθλιψη γιατί θα είσαι μη παραγωγικό. Κομμουνισμό, κομμουνισμό. Μπράβο. Όλα αυτά τα χαράτσια που μα έχουν βάλει, από πού τα πληρώνουμε, ρε φίλε. Γεννάει το δέντρο έξω από την αυλή η ευρώ. Δεν τα πληρώνουμε από τι καταθέσει μα. Δηλαδή, τι να το πάρουν ευθέω, τι να το πάρουν άμεσα. Έμεσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Ειλικρινά, α ρωτήσει κάποιο τι πίνει αυτό ο άνθρωπο και δεν μα δίνει. Τα το βάλε με τον άγρο, γιατί δεν σε πει δηλαδή ο Αφού οι Γερμανοί βάζουν τα λεφτά, ο, ο, ο Χίτλερ, Τους ο ο πολύ χρήμα, έχει, μάνα, έχει, γάψε, τον κόσμο και το χρήμα. Τώρα, θα γάψει, ναι, και με το χρήμα. Mm -hmm. Τα με το παιδί που λέει την αλήθεια, δηλαδή το, το άξιο και τέχνο, αυτό το πέρα, της Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά κομμουνιστή από καπιταλιστή? Yeah. Ο κομμουνιστής λέει πολλά, ενώ ο καπιταλιστής τώρα πια κάνει πάρα πολλά. Αυτή είναι η διαφορά. <Δυκλήλυμα> <Δυκλήλυμα> ναι, Ελληλοποστολή, καλημέρα. Γεια σου. <Δυκλήλυμα> τι κάνεις? Ε, καλά τώρα, τι, εσύ τι κάνεις. <Δυκλήλυμα> Καθά, σε πειράζει που σε ρωτάω. Ε, όχι, αλλά χάνουμε χρόνο με αυτά. Έχουμε επανάσταση να κάνουμε. Καλά, εντάξει. Δεν αφήνουμε τι δημόσιε σχέσει. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν. Okay. Ε, επειδή υπάρχει και μια ανθρωπιά και είναι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Ναι, καλά oh. που υπάρχει ανθρωπιά. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα του Σαμαρά υπάρχει ανθρωπιά. Α εμά. Μέσα στο Σαμαρά, εγώ και εσύ ο Θήμιο, εμεί οι απλοί άνθρωποι mm. δεν έχουμε ανθρωπιά μεταξύ μα. Θα του αφήνουμε να κουρεύονται. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε. Ξενώσουμε mm. τι δυνάμει μα και κάτι θα κάνουμε. Ναι, καλά. Έτσι δεν είναι. Ναι, καλέ. Ε, έτσι, η ημερομηνία δεν έχει βρεθεί. Θέμα χρόνου είναι. Ήθελα να συντηρώσω κάτι... Αυτό που λέει ο Θήμιο για τον ε, καπιταλισμό. Ηλίθιε. Είπαμε, θα λέτε και το ηλίθιε. Όχι. Χρειάζει δικαιώματα ο άνθρωπο. Κοίταξε, εμένα, εμένα δεν μου αρέσουν οι αρνητικέ εκφράσει γιατί εκπέμπουν αρνητική ενέργεια. Όχι, το ηλίθιε είναι θετική έκφραση. Όταν πάει <σχε> μετά τον καπιταλισμό, είναι θετικό. <σχε> Τέλο πάντων. Λοιπόν, στο σοσιαλισμό λοιπόν, στο λεξικό, εκεί που γράφει για τον σοσιαλισμό, λέει Κοινωνικο-οικονομική θεωρία που προβλέπει την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγή και την κατάργηση τη εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Αντίθετο καπιταλισμό. Καπιταλισμός. Λοιπόν, νομίζω τι είναι στα τι σημαίνει καπιταλισμό. Μετά από δύο χρόνια ρε, βρήκα δουλειά, άκου, να τα ακούει αυτά ο κόσμος και να ξέρει ότι εντάξει, μια κάποια στιγμή όλα θα φτιάξουν δύο χρόνια καθόμουν και βρήκα δουλειά. Βέβαια είναι λίγο μακριά, αλλά εντάξει. Το σύνταγμα. Στη Βουλή από κάτω. Τι θα κάνει. Κουλούρια. Θα κάνω. Όχι, ρε βρήκα, έχω πιάσει εδώ και 20 ημέρες, ρε. Θα τι θα και θα κάνω ε, ρε. Α, καλά. Είναι. Αλλά, πήρα να πω, να τα ο, κόσμος, Με, ο... Παιδί μου, τίποτα, Βρε βρε άντρο τι να το βλέπεις. Με φοβάστε. Κάποια στιγμή όλοι θα βρείτε. Μετά από δύο χρόνια θα γίνει μόλις μαρκαδόροι. Ρε το μαρκαδόρο. Αν και θα προτιμούσα να γίνω μαρκαδόρος. Είναι πιο καλλιτεχνικό Ζωγραφίζεις κιόλα. Ναι. Ο αποστόλης. Αυτός. Μίγκο. Ούτε για πλάκα να μην δίνεις το όνομα του Ντουρούτης. Σε αυτό το μπάρι Γιατί Ε γιατί Τι θα πει γιατί Όλοι η αρχικοί Είμαστε σε αυτήν την κοινωνία Μπορεί να έχει δίκιο Αν και κάποιοι άνθρωποι από τα 18 τους Μέχρι τα 58 τους Που είμαι εγώ Είναι μονίμος στους δρόμους Εντάξει κάποιοι άλλοι Είναι στους πονόμους Μικρή διαφορά <ΣΣΣ> Πάνω στους δρόμους κάτω Οι Κύπροι είπανε όχι ναι. και γνωστίζονται στι κανονορές της τράπεζας Εμείς που είπαμε ναι σε όλα. Δεν έχουμε ανάγκη, δεν πάμε καν σε... στις τράπεζε γιατί δεν υπάρχει τίποτα να βγάλουμε ναι. από μέσα Εμείς που είπαμε ναι σε όλα, συνοστιζόμαστε στα συσίτια Και στον ΟΑΕΔ πες Και στη φτώχεια, ναι. στον Αβάντα Αποστόλη μου, ένα είναι ο εχθρός Πες το, ο εμπεριαλισμό. Όπου να πας, το ίδιο θα είναι, ναι. έτσι Μήπως έπρεπε τη βραδιά όπου παζευτήκανε οι Κύπροι έξω από τη Βουλή και φωνάζανε όχι να είσαι συμπαράσταση εδώ 500.000 έγινες. Στην πλατεία του για συμπαράσταση. Σιγά, εδώ δεν ήταν τρει Έλληνε. Λέω. Να μη... συμπαρασταθούν πολιτικά. Θα αφήσουν οι κόρτε των Πρετρετέρου να βγουν έξω συμπαρασταθούν του Μήπω ακούστε ένα πράγμα. Εδώ έχουν αποκτηνώσει τα παιδιά των 750 ευρώ. Τα ματ τα έχουν κάνει κτίνη, τα έχουν αποκτηνώσει. Τα ματ. Είδα εχθέ. Το και... ΜΑΤ ότι και να το κουνήσει από τη στιγμή που αποφασίζει να πάει να γίνει ματ. Να είσαι. Αλλάζει, γουρουνίζει η φάτσα να... Το ξέρει από την αρχή, ό,τι και να πάρει Άση που και... Αυτός θα έκανε την ίδια δουλειά και με 200 ευρώ Είδα Τα 700 σε... είναι πολλά Ο Αποστόλης Αυτός Τροπή σα. Α, γιατί? Τροπή και σε εσά και στον κύριο Καλαμούκη. Α, Πώς καλά. Το, τον αριθμό λογαριασμού μετά, αφού το κλείσουμε. Ποιο είναι, γιατί? Ε, όχι, λέω για να μου βάλετε για αυτά που είπα. Εμεί θα σου βάλουμε. Ε, εσύ θα μου βάλουμε Εμά εξυπηρετείται. Στο μαξί μου πήγε να ζητήσει αριθμό λογαριασμού. Α, δεν πιστεύω α, να είσαι τroll. Μα είσαστε εγκάθετοι. Εσεί είσαστε οι εγκάθετοι. Ναι. Ακριβώ για να γυρίσετε το, το αντίθετο. Κάνετε αυτό για να γυρίσετε τα πράγματα αλλιώ. Έτσι δεν είναι. Μ' αρέσεις. Ναι. Τι κάνεις. Καλά. Θα σου πω. Θα σου ρωτήσω κάτι και θέλω απάντηση εμπειρίας ή κρίσεως. Άντε. Ο Χατινικολάου θα αντέξει ή θα σας πει γενικά να πάρετε τον πουλό. Πώς το βλέπεις. Θα αντέξει. Θα αντέξει. Έτσι πράγμα. Ευχαριστώ. Ναι, μακουτέ. Ναι. Ναι, το είδατε τι έχει γίνει τώρα με το Συμβουλίο της Επικρατίας και τη Χαλκιδική, ε? Να τα επαναφέρουμε λίγο ξανά, γιατί μου φαίνεται αρκετά κα, τα καλά που λέμε για την Κύπρο και τα λοιπά που το όχι θα γίνει ναι, το βλέπω να έρχεται. Συγκριά. Αλλά για τη Χαλκιδική να το επαναφέρουμε λίγο πιο δυναμικά το θέμα. Γεια σου Αποστόλη μου, ήθελα yeah. να, να σου πω καταρχήν για τη φάρσα πολλά συγχαρητήρια και πραγματικά με μερικούς βλάκες που σε στεναχωρούν και σου λένε φαντάσου πόσο έχει εμφυλοχωρήσει ο φούβος μέσα τους, ούτε τη φάρσα ακόμα δεν μπορούν και θεωρούν ότι μπορεί να πάθουν κάτι κακό, ούτε σε φάρσα καν δεν μπορεί να του πει αυτά που συμβαίνουν. Έλα ρε φίλε! Έλα φίλο. Καλά είσαι. Καλά εσύ πώ είσαι. Πράβο χαίρομαι! Τι μου κάνει! Άκου, παλικάρι! Λε, φίλε. Εσύ, εσύ δεν φαίνει ότι δεν είσαι στορνάρι, αλλά έχουμε στορνάρια που μα και Και τα Τσούκρα, τα και πάρομαι μπροστά, αδερφέ μου. Πιά, Πάτε, καλέ. Πάν... Γιατί μιλάμε τώρα, το στα <laughs> Πάντα με δύναμη. Α, ε, μου. Καλέ το πα Έλα, ρε! Έλα! Έλα Χάθηκα με ρε, γαμώτα μου. Καλά, έτσι είπαμε. Ε, ξέρω εγώ, ξέρει τι γίνεται, πάει πολύ καλό ο Ολυμπιακός μου, ρε. Αυτό. Έχω τρελαθεί και πανηγυρίζω στον δρόμο και δεν προφθαίνω, καταλαβαίνω. Και πολύ καλά κάνει. Το καλό ναι. είναι να έχουμε σταθερέ. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός να νικάει και ο Σαμαρά να κυβερνάει. Και ο Σαμαρά να γαλάει. Ναι, τάξει. Να σου πω. Έλα, ο Σαμαρά, λε να μην στηρίζει την Κύπρο επειδή τον είχε χωρίσει Φύση και να το κρατάει. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό, αυτό Να είναι έχει προσωπικό με του Κυπριού γενικώ. Να ρωτήσω κάτι, δε φίλε, Ναι. Με ποιο δικαίωμα αφήνει του ακροατσάκου σου να αποκαλούν μαλλίκα τον κύριο Γεωργιά Διάδονη. Ευγενία, εσύ. Δεν ακούω. Ευγενία. Δεν μου λες τι θα ψηφίσει. Εγώ. Ναι. Δεν ψηφίζω, φίλε. Δεν ψηφίζεις. Όχι. Γιατί. Δεν ξέρω τι βάζουν δίπλα από τα ονόματα. Α, δεν ξέρει δηλαδή τι Έχω τρομερά διλήμματα εκείνη την ώρα. Διλήμματα εκείνη στιγμή, ε. Ναι. Άσε που δεν μου φτάνει ο Σταυρό δίπλα το όνομα. Τον ήθελα πιο ολόσωμο. Γεια σα, Αποστόλη. Γεια χαρά. κατάλαβε ότι κινδυνεύομαι να πάθουμε με ζημιά. Τώρα, τόσου μήνε κυβερνάει ο Σωμάρα. Ρε να χάσουμε τον Άδωνη αυτά τα κανάλια. Ποιον, τον Άδωνη. Πώ. Αυτό που σε κάθε πρωινάδικο που πάει γυρεύει δανεικά. Σταμάτα να λε αχλά. Είναι δυνατόν. Ε, χτε προχθέ πότε γύρευε από τη Μιχελδά... Μιχελιδάκη. Πώ τη λένε εκεί στην έτσι. Από τη Μιχελιδάκη και εγώ θα ζήταγα διάφορα. Κι αν δεν είχε λεφτά πάνω, θα τη έλεγα μου, ό,τι έχει πάνω σου. Δανικό θα είναι. Έλα. Καλημέρα. Θερμά yeah. συγχαρητήρια στο Θήμιο για το χτεσινό τη Πέμπτη. Εκεί, ενδιάμεσα από το άξιονιστή, αυτά που είπε είναι μάθημα ενότητα και αλληλεγγύη. Άσχετα το τι πιστεύω, καθένα. Καλή ελευθερία, αδέρφια. Ελευθερία ή θάνατο. Να είστε καλά και καλή δύναμη. «Εχτες απ' τη χαρά μου μπέρδεψα λίγο τα χάπια. Άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο και είπε θα δωρήσει όλη την περιουσία για να σωθεί το κράτος». «Άκου μαλα***ς, αυτοί οι Κύπροι έχουν τρελαθεί, ντύπε» «Όχι δε δεν ήταν ο δικό μας Ελλάδος» Ο δικό μα ποιο. Δεν είπε <υπορκή> ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος <Δεν> <ό ,τι Δεν> Α ναι ναι βέβαια Τι είπατε κυρία Α της Κύπρου ήτανε Αμα <Δεν> τα μπέρδευσα πάλι γάμο το. Καλέ <Δεν> και ο Ελλάδος ακολουθεί μη φοβάσαι <Δεν> Κοίταξε να δει μισό ρετάκι και Οι Έλληνες προσπάθησαν να δώσουν Την περιουσία της εκκλησίας στο κράτος Το κράτος δεν ήθελε Λέγανε ότι την πουλάγε πολύ ακριβά Τι να κάνει και ο Εφραίμ Ε προχτές μου παραπολιόταν νέας παπά Να σου πω, ο Πάκη, έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι η κυβέρνησή μας έχει πει όχι στην Τρόικα Μη θεωρούμε ότι τούτη την κυβέρνηση Μιλά για τούτη την κυβέρνηση λέει μονίμως ναι, το πόσα όχι έχουν ελεγχθεί σε διαπραγματεύσεις, εκείνοι το ξέρουν γιατί έτσι γίνονται η Να σου θυμίσω το ένα και μοναδικό που έχει πει ναι. Όχι στη φορολόγηση των εφοπλιστών Καλό απόγευμα φίλε μου Α πούμε κάτι, αυτοί οι Κύπροι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Η λύση είναι μέσα στα χέρια του. Τι, κουβέλι, Παστολί. Δεν πάει κουβέλι σαμαρά... εκεί. Άρα, έχουμε σαν Μαράβεν, Ιζέλο, Κουβέλι, Γεωργιάδη. Δεν πάνε κάτω να λύσουν τα προβλήματα. <laughs> Τι κάνουν εδώ πέρα. Ελά δεν έχουν μυαλό. Η λύση είναι άλλη. Ποια είναι. Ναι. Να εξάγουμε ψαριανό. Μπράβο, μπράβο, Παστολί μου. Μπράβου. Να εκτελονιστεί εκεί πέρα να τελειώνουμε. Παστόλη να σωθούν οι άνθρωποι. Είναι. Έλα. Α το λε του Κύπροι δεν του πιάχνανε πόσο. Λε, αν και δεν είναι καθόλου στη μόδα ο κότσο. Δεν ξέρω. Αυτό να. Α κάνανε ένα κουπλαιδάκι, α κάνανε μια μπανάνα, κάτι. Κότσο. Μήπως, μήπως θα... Έλεο θα... θα... θα... θα... να... Τι θα... είναι, θήτσε, εξεντάρε. Κότσο. Α κάνανε αφέλειε. <laughs> Αλλά όχι αφέλειε, κάνανε οι δικοί μα εδώ. Λάθο. Κάτι του πιάσανε, μήπω, δεν ξέρω. Αφέλειε, αφέλει. το πιάσει από του αφελεί, να, ναι, ναι. Έλαγε. Αναρωτιέμαι καμιά φορά αν τελικά είναι επιφασιστικό αυτό που έκανε ο Κατήρι. Στο πανηγύριμα του. Η ταμάτι που κάναμε μέσα στην ίσω και τι πουρκίε. Κοίτα κάποιο κοινό υπάρχει. Ε, στον ίδιο χώρο ανήκουν και ο ΜΕΝ και ιδέε. Κάπου κάπου όμως, κάπου, είπω τη μόλι ερωτήματα. Αυτούς, ποιο επιτέλους δεν φιλεγα του αναλάβει. Ελπίζουμε ένα αναγνωσμό τη Επο, η Ιππαίο. Mm -hmm. Καλό. <laughs> <laughs> Καλησπέρα! Για χαρά. Πήρα να σου πω το εξή. Η πολιτική πρόταση του είναι η μόνη λήψη. Είμαι 30 χρονών και δεν έχω δουλειά. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται. Πρέπει να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Να πάρει στα χέρια του την οικονομία. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση ρε Αποστόλη. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν. Δεν πάει άλλο. Από αυτόν αυτή διαβάζω αυτήν μια ερώτηση από τον Ακροατή που του λέγει: Εσύ αν ήσουν στην εξουσία τι θα έκανε. Γιατί όλοι αυτοί στις προσωπικέ του περιουσίε που είναι τώρα στην εξουσία δεν κάνουν κανένα λάθο απολύτω και τι αυξάνουν συνέχεια και βελτιώνουν τι συνθήκε ζωή του. Ενώ όταν διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα θα κάνουν μαντάρα. Λοιπόν, εγώ θα έκανα αυτό που κάνω αυτέ τι ιδιωτικέ περιουσίε αλλά για το δημόσιο συμφέρον. Θα διαχειριζόμουν τα χρήματα για το όφελο του λαού και θα βελτιώνουν τι συνθήκε του κόσμου. Αυτό θα έκανα. Ηλίθ